Goria, nienama ma solus. Kafos to biegam, jest to choma. Ginięte fóz, ginięte nus. El ejército del libro, El ejército del libro, rumba, rumba, rumba, rumba. Un anno c'è lì o passò, ahì Carmela, ahì Carmela. Una anno rio lì o passò, ahì Carmela, ahì Carmela. La stroppa si invasò, la <Για> <Για> α, αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν μαζί, Καταλανοί και Ισπανοί Όταν πριν 80 περίπου χρόνια μάχονταν κατά του φασισμού Μαζί ήταν αγαπημένοι, μονιασμένοι, κατά α, του φασισμού, των ορδών τότε του Φράγκου Και κατάφεραν πολλά, είναι η αλήθεια, δεν είχαν την τελική νίκη Πολλές φορές αυτό δεν έχει σημασία Όμως τότε αγωνιζόντουσαν για πραγματική ανεξαρτησία, για πραγματική ελευθερία, ουσιαστική ελευθερία Του ανθρώπου από αυτά που πραγματικά τον βασανίζουν και του κόβουν την ελευθερία, όχι τα σύνορα, όχι η ιδέα τη αυτοδιάθεση. Είναι και αυτό σημαντικό, δεν το συζητάμε. Έχει σημασία το γήπεδο που αγωνίζεσαι, αλλά το βασικό και το ουσιαστικό δεν έχει να κάνει με αυτά που εκεί γίνονται. Γιατί και ανεξάρτητοι να είναι, και αυτόνομοι να είναι, πάλι η φτώχεια θα είναι φτώχεια, πάλι ο πάνω θα είναι πάνω, πάλι ο από κάτω θα δέχεται τι εντολέ και του εκβιασμού του από πάνω, πάλι η ζωή θα καθορίζεται από τους του νόμου του κέρδου. Που αυτό από μόνο του είναι ό,τι πιο ανελεύθερο έχει ανακαλύψει η ανθρωπότητα και το δικαιολογεί ω κάτι πολύ σημαντικό και γίνεται και αίμα για όλο αυτό. Οπότε εμεί θελήσαμε εδώ να το δούμε έτσι, τι αδερφωμένοι τραγουδούσαν κάποτε και οι Καταλανοί και οι Ισπανοί μαζί, όπω το έχουν τραγουδήσει βέβαια από τότε το Άι Καρμέλα το περίφημο, ή το Πέρασμα του Εύρου, όπω το λέμε και εμεί εδώ, γιατί έχει τραγουηθεί και από τη Φαραντούρη. Ε, όλα αυτά κάποτε, ίσω και στο μέλλον, γιατί έτσι όπω πάνε τα πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει τι θα γίνει σήμερα, ούτε καν σήμερα. Μέχρι προχθές, για παράδειγμα, ο Ραχώη ήταν ένας Ευρωπαίος ηγέτης, ε, σύγχρονος, δημοκρατικός, σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια δημοκρατική Ευρώπη, σε μια δημοκρατική Ευρωζώνη. Από χθε ο Ραχώη δεν είναι όλα αυτά. Οι συνθήκες τον άλλαξαν γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πως κάποιο αν οι συνθήκες ή μη όριμες μπορούν να καθορίσουν καταστάσει. Τον έκαναν οι συνθήκε έτσι ώστε να δείξει ένα πολύ άγριο, μια πολύ άγρια εικόνα τη σύγχρονη Ισπανία. Και καταλαβαίνει ο καθένα ότι αυτό μπορεί να το δείξει οποιοδήποτε όταν στριμωχτεί. Και όλα αυτά περί δημοκρατίας και περί ε, μοντέρνων εποχών και εμπειρία τη κοινωνία και προόδου έχουν πολύ μικρή σημασία. Είναι μόνο λέξει που μπαίνουν σε ένα κείμενο ή σε μια οθόνη που πληκτρολογούνται με πολύ μεγάλη ευκαιρία και ευκολία. Κάθε τι που συνέβη χτες είναι καλύτερο από αυτό που θα γίνει αύριο. Αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε, γιατί αυτά που έγιναν χθες στην Καταλωνία, τα βία επεισόδια με τα αίματα και τα υπόλοιπα, σε σχέση με αυτά που θα συμβούν στο μέλλον, θα μας φαίνονται καλύτερα. Δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα, γράψτε το. Σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Αχ, αυτό είναι ο Μπαλάφα. Δικαιολογεί το επίθετό του με αυτά που λέει. Αν βάλετε και ένα άρα στο τέλο, όχι συμπερασματικό. Το νόνο Μοβεράν είναι ένα τραγούδι που λέει: Όχι, όχι, δεν θα μα μετακινήσουνε, δεν θα μα κινήσουν. Κινήσουνε είναι το κανονικό, με έναν πολύ μικρό αναγραμματισμό. Όλο αυτό γίνεται: Όχι, δεν θα μα νικήσουν». Άλλη μία ευχή: Δεν στοιχίζει και τίποτα, α κάνουμε. Αν και είμαστε στη φάση των συνεχόμενων μικρών βέβαια ιτών. Με την ελπίδα όλα αυτά κάποτε να γίνουν κάτι διαφορετικό, είναι και ωραίο σαν όραμα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά τα πολύ σοβαρά στην Ισπανία και στην Ευρώπη του σήμερα, ε, έρχεται ο Μπαλάφα και απαλύνει πραγματικά όλου αυτού του προβληματισμού. Μια πολύ ευχάριστη νότα στα παράθυρά μα, όταν δεν βγαίνει και στον Γιώργο τον αυτιά, αυτιά. Ισχυρίστηκε εκεί ότι δεν έχουν κοπεί συντάξει τώρα που μιλάμε, δηλαδή η ώρα είναι 1 και 13 πρώτα λεπτά. Οι συντάξει κόβονται. Λοιπόν. Και μάλιστα το 19. Θα κοπούν έω 18%. Η... Σηκώσατε η... το χέρι στη Βουλή και το ζήλησατε. Μάλιστα. Τελειώσατε. Και η κυρία και η επικουρική. Αυτό Τελειώσατε. δεν ισχύει. Τελειώσατε. Είναι ψευδική δίση αυτή. Τελειώσατε. Όχι. Ο... Είναι ψευδική δίση αυτή. Η ελληνική γλώσσα. Έλατε. Είναι πολύ σαφής γλώσσα. Ελάτε. Οι συντάξει κόβονται. Δηλαδή ναι. αυτή τη στιγμή κόβονται οι συντάξει. Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Μπράβο. Καμία σύνταξη δεν Μπειστώσατε στη ανάσταση, παιδιά. Σοβαρά. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, τότε συντάξει κά κάτω από χίλια <συλίου> ευρώ στο διάστημα της δικιά μα γιατί δεν για και το ΕΚΑΣ, είπαμε συντάξει. <Και Και> <Και> Νίδος en la vida no nos moverán. Δεν κόβει και το ΕΚΑΣ. Της... Είπαμε συντάξει. Πολύ σωστά τα λέει ο Μπαλάφα με το άρα το συμπερασματικό στο τέλο. Όχι το συμπερασματικό, το άλλο άρα. Ε, πολύ σωστά τα λέει αυτή τη στιγμή και τώρα που είναι μία και 14 και μισό λεπτά. Δεν έχουν κοπεί οι Έχει κοπεί βέβαια το ΕΚΑΣ, αλλά το ΕΚΑΣ όπω όλοι ξέρουμε δεν είναι σύνταξη. Μάλιστα έδωσε και ο ίδιο μια ερμηνεία του τι ακριβώ είναι το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ που κόφηκε με απέτηση των δανειστών βεβαίω δεν είναι αυτό που ναι. λέμε Σύνταξη με τη στενή έννοια. Είναι? είναι μια ενίσχυση. Εσόδημα είναι. Είπατε. Οι συντάξει κόβονται. Ναι. Δεν κόφτηκε επί, επί της δικής μας διακυβέρνηση καμία σύνταξη. No, no, no, no, Νο, no, νο. No, no. no, no, no. Τελειώσετε. Έλατε. Τελειώσετε. Τελειώσατε. Έλατε. Τελειώσατε. Τέλοσα. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Ο κύριος Αυτιάς λοιπόν τέλο. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Τέλο, τέλο, τέλο. Από όλου είχαν και μια ένταση. Έτσι λοιπόν το ΕΚΑΣ ναι μεν κόπηκε, αλλά δεν έχουν κοπεί συντάξει. Το ΕΚΑΣ όπω όλοι ξέρουμε είναι μέρισμα μετοχών, το οποίο δινόταν στου προνομιούχου συνταξιούχου. Αυτά τα προνομιακά η αριστερή κυβέρνηση τα έκοψε. Άρα αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά το λέει, οι συντάξει δεν έχουν κοπεί. Και θέλει να μιλάμε σωστά ελληνικά, σύμφωνα με την ακριβή ερμηνεία των λέξεων, των ενιών, των όρων, όντω δεν έχουν κοπεί συντάξει. Έχει κοπεί που για κάποιου και 200 ευρώ. Δεν έχει σημασία τώρα. Για έναν προνομίουχο συνταξιούχο που ακόμη παίρνει σύνταξη, και αυτό μέσα στην ερμηνεία των λέξεων είναι, δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βγαίνουν και τα λένε. Δημοσίω τα λένε, δεν τα γράφουμε εμεί κείμενα, δεν τα γράφω το δελφινάριο, σαντηρικέ εκπομπέ. Τα λέει ο υπεύθυνο, τον έχετε ψηφίσει κιόλα και μπράβο τον έχετε ψηφίσει, ο υπεύθυνο υπουργό που σέβεται τον εαυτό του καταρχήν, τον δημοσιογράφο απέναντι και τον κόσμο που τον παρακολουθεί και τον ψηφίζει. Στο άλλο κανάλι, ενώ ο Μπαλάφα έλεγε όλα αυτά, στο άλλο κανάλι ήταν ο Νάσο Αθανασίου. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, μάλιστα. Λέγατε θα σκίσετε το μνημόνιο και πολύ σωστά, πολύ σωστά και ο Νάσο Αθανασίου, χωρί στο τέλο εδώ, ο Νάσο Αθανασίου είπε ότι όλο αυτό ήταν μια κακοήθεια. Καλά. Κύριε Αθανασίου, εσεί εκλεγήκατε τον Ιανουάριο του 2015 λέγοντα ότι θα καταργήσετε το μνημόνιο. Κα... Και, τότε, και τότε αυτό το ερώτημα υπήξη πάνω στο τραπέζι μου χωρίς μνημόνιο και μπήκαμε ξανά με, με, μου λέτε με τώρα. επιτρέπετε με όλη την καλοσύνη παρακαλώ. μια παρατήρηση με όλη την καλοσύνη θα μην με παρεξηγήσετε σας παρακαλώ πάρα πολύ παρακαλώ. δεν υπάρχει κάτω εμέ μεγαλύτερη κακοήθεια από αυτό ποιο από αυτό που είπατε ότι βγήκαμε λέγοντας ότι θα σκύσουμε το μνημόνιο <Το <σ original> Δεν υπάρχει κατ' με, μεγαλύτερη κακοήθεια από αυτό. <Ιεγα> Δεν υπάρχει κατ' με, μεγαλύτερη κακοήθεια από αυτό. Ποιο? <Το> ότι βγήκαμε λέγοντας ότι θα σκίσουμε το μνημόνιο. <Το> <Το <Isaac> <Το> <σ deleted> Θα σε κόψει, φράκο, τα πας, γυναίκα, Νομίζω σωστή παρατήρηση και σχόλιο. Ω κατάληξη, είναι κακοήθεια. Έχει δίκιο ο Νάσος Αθανασίου. Είναι κακοήθεια να λέει κάποιο ότι οι Σιριζέ είχαν πει θα σκίσουν το μνημόνιο. Όλα αυτά δεν τα είχαμε ακούσει. Αν τα είχαμε ακούσει, θα τα είχαν κάνει οι άνθρωποι. Είχατε ακούσει εσεί να λέει ούτε μία στο εκατομμύριο η Μέρκελ δεν πρόκειται να δεχτεί αυτά που θα τη πούμε. Είχατε ακούσει εσεί ότι θα είναι μέρα μεσημέρι. Όταν θα σταματήσει το μνημόνιο, είχατε ακούσει εσεί, δεν λέω τι άλλε παροχέ, παροχολογίε, μισθοί, ένφυα, εκάστο, το οποίο το κόψανε και όλα τα υπόλοιπα, αφορολόγητο. Δεν λέω αυτά, λέω για το μνημόνιο αυτό καθεαυτό. Ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ, που έλεγε και στον Παφίλη τότε στη Βούλη να ψηφίσει τέταρτο μνημο... τρίτο, όχι τέταρτο, τρίτο μνημόνιο. Όλα αυτά δεν έχουν υποθεί, έχει δίκιο ο Νάσο Αθανασίου. Όλοι εμεί που τα θυμόμαστε, μάλλον πρόβλημα έχουμε εμεί, προφανώ. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι έχουμε κοπή και συντάξεις σύμφωνα με τον Παλάφα και αυτό δεν ισχύει, δεν είπε ότι είναι κακοήθεια βέβαια ο Παλάφας. το λέει ο Αθανασίου. Και όχι μόνο είπε αυτό ο Αθανασίου, πήγε και παραπέρα, μίλησε για την εντιμότητα αυτή της κυβέρνησης. Πολλοί είπαν και ξύπαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας πριν πουν και ξεπούν πήγαν στο λαό με εκλογές, ζήτησαν εκλογές. Για το Σεπτέμβριο τώρα λέτε. Δη... Εσείς. Μα, αυτό ακριβώ λέω. Την εντυμότητα του να αλλάζει, αλλά όταν αλλάζει, να περνά αυτή την αλλαγή σου Μάλιστα. μέσα από Μάλιστα. την Μάλιστα. κρίση του ελληνικού λαού. Αφού τα έχει φέρει έτσι τα πράγματα, ώστε να μπορεί να πει τίποτα άλλο ο ελληνικό λαό, να τον έχει τριμώξει, να του βάλει και ένα περίστροφο στον κρόταφο, να του έχει κλείσει και τι τράπεζε, να τον έχει απειλήσει, εκβιάσει. Οπότε ξέρει από πριν τι απάντηση θα πάρει. Επίση, το Σεπτέμβριο δεν μα θα κόψουν το ΕΚΑΣ. Και δεν είχαν πει ότι θα γίνουν όλα αυτά που γίνονται, ούτε καν το αφορολόγητο ότι θα μειωθεί στι 5.000, μάλιστα ο άλλο έλεγε ότι θα είναι και υπουργό. Παραμένει υπουργό, ο τσακαλώ του, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση υπουργό στέλεχο αυτή τη κυβέρνηση, τη περίφημη και οπανομαζόμενη και αριστερά, να εγκαταλείψει καρέκλα για να οποιοδήποτε λόγο ηθική τάξεω. Ηθική και κυβέρνηση, τέτοια τη αριστερά, δεν έχουν καμία απολύτω. Σχέση. Έχουν όμως γοητεία και έχουν ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία ενθουσίασε τον Κατρούγκαλο. Εσείς είστε, ξακολουθείτε να είστε φίλος του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μέλος Εγώ είμαι σε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπω ξέρετε. Όχι άλλο, λέω. Δεν, δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε φίλος Τώρα γιατί δεν πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι σας εμποδίζει, έχετε ιδεολογική διαφορά έχετε κάποιο θέμα. Όχι, δεν Λόγω yeah. τη ακτινοβολία του ηγέτη του. Yeah. Λόγω της του ηγέτη του. Νορίστε, ο Κατρούγκαλος, να και ένας που έπεσε θύμα, νομίζουν και άλλοι, αλλά ο Κατρούγκαλος το παραδέχεται. Είναι και κομμουνιστής ο Κατρούγκαλος, οπότε οι κομμουνιστές έχουν μια τάση να πέφτουν θύματα τη ακτινοβολία των ηγετών. Ο Αλέξης Τσίπρας ακτινοβολεί, όχι η ραδιενέργεια, η πυρηνική ακτινοβολία, την άλλη την ακτινοβολία, την κανονική που ξέρουμε όλοι. Τον είδε ο ενθουσιάστηκε, είναι πολύ λογικό, δεν είναι μόνο ο είναι και ένα ο που είχε παίξει σε παλιά ελληνική ταινία. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια Ο Αλέξης έχει πάει δύο φορές στη ζωή. Στα λιοντάρια Βέβαια, λιοντάρια και τίγρης Πω πω και δεν φοβήθηκε Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια Ο Αλέξης δεν φοβάται Ο Αλέξης Τον πρωταθλήτη Ω ναι δεν σκηνή Το σκηνή με το οποίο θα κρεμαστούμε Έκει μπροστά στη μαρχία. Παραπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα Όλοι μαζί Παραπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα Καύτος γεμάτος λεβεντιά Με θριαβευτική ματιά Κλυνόταν πριν με τρία Τρία μέτρα κάτω από τη γη Πριν με τρεις Κύριε Τρόικας Για να το την Ελλάδα Για να Go back Για να το την Ελλάδα Go back, Ελλάδα. Go back Μέρκελ <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> Εγώ πλησίασα τον uh, ΣΥΡΙΖΑ Λόγω <συσίλω> τη ακτινοβολίας του ηγέτη του <συσίλω> <συσίλω> Ο κατρούγκαλος. ο κατρούγκαλος, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για αυτό το πολύ ωραίο νομοθέτημα που έφερε, το νομοσχέδιο το οποίο ε, λύνει το ασφαλιστικό έτσι ακριβώς όπως λύνονται τα ασφαλιστικά ε, τα τελευταία 20 χρόνια. Περιμένουμε τον επόμενο νόμο να τα κάνει χειρότερα γιατί λύση του ασφαλιστικού δεν έχει προκύψει και δεν πρόκειται να προκύψει με όλες αυτές τις πολύ ωραίε συνθήκες, ε, εργασιακές συνθήκες, ε, ανεργία, οικονομία γενικότερη και εκεί. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εδώ που το Κοριτσάκι έχει ενθουσιαστεί μαζί του και ο Κατρούγκαλος για διαφορετικούς λόγους πρέπει να πούμε. Το Μεν Κοριτσάκι πιστεύει ότι ο Τσίπρας πάει στη ζούγκλα και δεν φοβάται τα λιοντάρια. Όντω δεν τα φοβήθηκε τα λιοντάρια, του έφεραν ένα μνημόνιο να ευνηδιάστηκαν και τα λιοντάρια, δεν το περίμεναν και οι Τίγρε. Ο Δε λόγω αυτής της γοητεία, έχει ενταχθεί και τον μου Υπουργό. Τη σημερινή κυβέρνηση. Ο Πάνος Καμένος την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι πήγε στο Λονδίνο και πλήρωσε με την κάρτα του. Βγήκαν τα στοιχεία από το ξενοδοχείο, δεν έχει πληρώσει με την κάρτα. Μετρητά πλήρωσε. Ένα μικρό ψέμα θα μπορούσε κάποιο να το πει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά ε, δεν στεκόμαστε σε αυτά γιατί είναι μια επίθεση, άλλη μια επίθεση κατά τη κυβέρνηση. Να θυμηθούμε το σχετικό, γιατί δεν είναι μόνο ο Αλέξη που για να δοξάσει την Ελλάδα κάνει αυτά που κάνει, είναι και ο Πάνο. Πήγα λοιπόν στο Λονδίνο σε πίσω ταξίδι. Δεν διέμεινα στο ξενοδοχείο, στο οποίο είχα κλείσει απ' την αρχή, γιατί από κάτω ήταν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι κάνανε αυτή τη δουλειά και με τοπίζει ασφάλειά μου. Έκλεισα το μάτιο και το πλήρωσα με την κάρτα μου. Το οποίο το καταθέτω ήθελα το, δύ ήθελα το δύο κυρίως, Γεωργιάδες. Το πλήρωσα με την κάρτα μου, εδώ είναι και η κάρτα μου. Να τη δείτε όλοι. Δεύτερος άθλος στη σειρά Έχεις εσύ δεχόντρε, ένα μπουλή και σπαγενπρούτσινου μου τον κοίταζαν. Χαζά, φωναζό. Μπουλή, φωνήρα τόνουσα στου πορτοφολάντε. στα τέσσερα για να Λαϊκό άσμα πάρα πολύ ωραίο, ο Δώρος Γεωργιάδης Από τα παλιά, από τις παλιές δεκαετίες, του 70 κάπου εκεί Περιγράφει ακριβώς αυτά που γίνονται και σήμερα Για το Τζίμ ήτανε τότε Αλλά τώρα είναι για τον Μπούλι Ταιριάζει και για τον Αλέξη, νομίζω είναι Ταιριαστό απολύτω οι στίχοι έχουν έρθει και έχουν κολλήσει. Και βεβαίω κανένα ηγέτης καμία κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη προοδευμένη Ευρώπη του 21ου αιώνα δεν καταδίκασε τα χθεσινά. Δεν ήταν και ο Μαδούρο. Αν ήταν ο Μαδούρο, θα είχαμε βγάλει καταγγελίε, θα ήταν οι ζωντανέ συνδέσει, όλα τα κανάλια. Όταν γίνονται εκεί είναι θέματα πολύ σοβαρά. Όταν γίνονται στο κέντρο τη Βαρκελόνη, από τι πιο κοσμοπολίτησε πόλει τη Ευρώπη, είναι Κυριακή, πρωί, ούτε κάνουμε σήμερα και απόγευμα. Αυτά τα ωραία με την ΕΕ. Η κρίση έχει δώσει αυτό το καλό. Πάντα δίνει και κάποια καλά η κρίση, όχι μόνο ευκαιρίε που λένε κάποιοι. Δίνει αυτό το καλό ότι ξεδοντιάζει, ξεβρακώνει απόψει και αντιλήψει που φαινόντουσαν ανίκητε, αλλά τελικά δεν θέλουν και πολύ. Μια-δύο-τρει κινήσει για να φανούν πόσο ψεύτικες και πόσο αδίστακτοι είναι και πόσο ικανοί να κάνουν τα πάντα. Εδώ Ελληνοφρένια με αυτά τα ωραία, διότι το 28200, σα περιμένει στο τηλέφωνο, Καταλανό είναι, πάρτε τον, πείτε του ό,τι θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no, το μηνυμάσος και όλο αυτό στο 19.6.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι realfm.gr Κατέρινα βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και έχουμε αφήσει λίγο τον όνο μοβεράν δεν θα μας κινήσουν ή δεν θα μας νικήσουν σε ελληνική μετάφραση να κλείσει λίγο τον κύκλο του και αυτό για να πάμε στις πρώτε διαφημίσεις. <Τι> Νο, νο, ε νο Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μιτυλίνη Ζωάν Ερέρα, οντίχο, νο, για αλτερνατίβα, νο, Ζωάν Βίλε Χρήστο το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά Για αλτερνατίβα Tontos los nobles de Europa. Agapecie Eleni. Son la alternativa. Panagiotis Papadodoni. Izquierda, son la alternativa. No. Oh. No nos more. Έλατε. Είναι πολύ σαφή γλώσσα. Έλατε, έλατε. Οι συντάξει κόβονται. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κόβονται οι συντάξει. Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο! Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Τπιστώ σαν εσύ, Ανάσταση, παιδιά! Σοβαρά! Αυτή τη στιγμή! Δεν κόβεται καμία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν κόβεται καμία σύνταξη. Υπερήφανο ο μπαλάφα βγαίνει στου δρόμου, περπατάει, κυκλοφορεί, μπαίνει στη μερσεντέ, βγαίνει, πάει στο υπουργείο. Υπερήφανο ότι δεν έχουν κόψει. Συντάξεις και βγαίνει και το λέει και όλα σε παράθυρο δεν το κρατάει μέσα του δεν είναι εσωστρεφής τύπος ευτυχώ, είναι εξωστρεφής τύπο, και βγαίνει και λέει αυτά ενώ τον ακούνε συνταξιούχοι που και το ΕΚΑΣ να μην έχει κοπεί λίγο λίγο σε σχέση με πριν δύο, 25 3 χρόνια ρωτήστε συνταξιούχους να σας πούνε όλοι έχουν ε, πέσει μαχαίρια μικρά ή μεγάλα δεν λέω για το τεράστιο του ΕΚΑΣ αλλά και τα υπόλοιπα Εκτός του πληθορισμού, εκτός των τιμών, εκτός των άλλων φόρων, που και αυτά είναι να χέρι σε μια τσέπη που τα βγάζουν, αλλά να μιλήσουμε για τις συντάξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ερώτημα το θέτει ο Νάσος Αθανασίου. Δείτε, αν αυτή η χώρα δεν πάει καλά, τι θα γίνει, το έχετε αναρωτηθεί. Είμαστε 11 μήνες πριν από την έξοδο από το μνημόνιο, έτσι. Ναι. Μένουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Δεν ανοίγουν οι πύλες του παραδείσου, αλλά είμαστε 11 μήνες πριν από την έξοδό μας από το μνημόνιο. Υποθέστε ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Ότι πέφτει η κυβέρνηση. Ο, ο, είμαι. Ότι υπάρχουν ρήγματα. Έχετε συλλογιστεί τι θα γίνει. Είναι κομβικό το ερώτημα και είναι ένα ερώτημα γροθιά στο στομάχι. Τι θα γίνει αν πέσει αυτή η κυβέρνηση και ποιο θα εφαρμόσει το μνημόνιο που έφερε αυτή η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ρίξαμε την προηγούμενη κυβέρνηση επειδή είχε φέρει μνημόνιο και θα ερχόταν η κυβέρνηση εκείνη για να μην φέρει μνημόνιο. Επίσης, περιπτώσει, μην τα λέμε εμείς. Είναι μια απάντηση που δίνουμε εμείς για την απάντηση στο κομβικό γροθιά στο στομάχι ερώτημα. Την έθεσε ο ίδιος ο Νάσος Αθανασίου. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά... Δηλαδή, αν δεν έχουμε τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξη, αν δεν εκτελεστεί ο προπολογισμό έτσι όπω πρέπει να εκτελεστεί, δεν θα πάρουμε πιστοληπτική γραμμή πίστοση. Τι σημαίνει πιστοληπτική γραμμή πίστοση, ενώ εμεί μιλάμε για καθαρό μνημόνιο, Σημαίνει. Για καθαρή έξοδο. Για καθαρή έξοδο, Σημαίνει ότι για άλλο ένα χρόνο θα ζητήσουμε μνημόνιο, το οποίο μπορεί να παραταθεί για άλλο ένα χρόνο ακόμη και να φτάσουμε στο 2020. Δηλαδή, η απάντηση στο ερώτημα, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή πέσει η κυβέρνηση. Γιατί στο μυαλό του Νάσο Αθανασίου, το δεν πάνε καλά τα πράγματα είναι ταυτόσιμο με το πέφτει αυτή η κυβέρνηση. Αν λοιπόν πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουν άλλα δύο χρόνια μνημόνιο. Εδώ έχουν ξεπουλήσει για τα υπόλοιπα 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία και έχουν επιτήρηση για τα υπόλοιπα 60 χρόνια. Σύμφωνα με αυτά που έχουν υπογράψει. Για τα δύο ακόμη χρόνια δεν πειράζει, του θα δίνουμε εμεί δύο και άλλα δύο. Έχουμε συνηθίσει έτσι κι αλλιώ κανένα Έλληνα δεν πιστεύει ότι δεν θα ζήσει. Χωρί μνημόνιο, μόνο στα μυαλά των Ελλήνων βουλευτών, Σιριζέων Αριστερών υπάρχουν τέτοιε φούσκε. Έλα, ρε, αποστολέ, μία ώρα εδώ στο τηλέφωνο. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, παίρνουν και άλλοι, eh. σε παίρνω γιατί είναι επιτακτική ανάγκη, είναι το σημείο τη ιστορία που πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα τη αλήθεια. Γι' αυτό σε παίρνω εγώ τώρα. Είναι ναι. η στιγμή τη αλήθεια, θα βγει η Μπουμπούκου.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 εναχωρεμένος, τη φτώχεια του ελληνικού λαού καθημερινά ο κόσμος δεν έχει λεφτά ούτε για τα αναγκαία. η ώρα είναι μία και μισή και κυκλοφορεί άνθρωπος στο δρόμο. Μα σου λέει, πέσα... σου, με δουλεύεις, εγώ μου επαίρνεις παιδί που δικαιοφορεί άνθρωπος. Εγώ σε παίρνω από την Αθήνα. Ποια Αθήνα, εγώ από το παράθυρο αφή. μου βλέπω ένα, δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. θα να είχα Όχι, δεν είναι μετάριφάλι. Είμαι... Μου λέω που υπάρχει μεγάλη κάμμα αυτό. Τι δουλειά Παίρνω τον όλη τηλέφωνο στην να, να βρε μ μ και... τρόλ ή σε τόση ώρα. Ε, όχι τρόλες. Όχι, είμαι... έμυστο, είναι το σωστό. Καλησπέρα, η ελληνοφρέμια ίδια. Θα ήθελα να δω σε ένα μήνυμα σε μια κυρία του Κουκουέ που πήρε και σα είπε ώρα πέρασε στο φεστιβάλ. Γιατί σε ανέφερε, δεν καταλάβω, Κα... διάλογο. Να πάρει Λαβήθια, Κα... Όχι, όχι, δεν έχει. Να μια στην άλλη Αυτό ο Μπογιώπουλο τι δημοσιογράφο είναι, Του έχει φάει όλου δε. Ποιου έφαγε, δεν έφαγε κανέναν. Ακριβοπούλου Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει πρόγραμμα με ποιον θα είναι, Λέμε να δούμε, να δούμε ποιο, ποιο, ποιο θα φαγωθεί. Ο Και τελικά ο Μπογιώπουλο ο... δεν φαγώνεται. Ο... Τι να κάνει. Ναι, αλλά έχουν φαγωθεί όμω πολλοί κόσμοι. Μήπω είναι επίτηδε από τον Χατζημικολάου. Μπορεί να ξεκαρτάρει διάφορου, δεν αποκλείται.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 Οκ. Okay. Ναι. Δευτέρα ω Πέμπτη, 6 με 7. Δευτέρα ω Πέμπτη, 6 με 7 τα πόημα, μόνο του. Δώσε βάση εκεί. Κατάλαβε. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Άντε τόσο. Μπορεί. Ένα μήνα. Άντεξε που ολαιολογικό και ήρωα εγώ τον λέω. Δηλαδή, έχει εκπομπέ. Συνεχίζει, θα συνεχίσει. Τώρα τι είπαμε. Οκ. Okay.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 No no nos moverán no no no nos moverán como una ador firme contra el río no, no nos moverán ¿Secaste? ¿Cupiste? ¿Te liosaste? ¿Te liosaste? Élate. ¿Te liosaste? Télosa. Tellos o Kiros, O Kiros Avkias Lipon, Télos. Télos. Τα τελειώματα ή τελειωμένη διαλέγετε και παίρνετε Ο Καμένος πήγε στο Λονδίνο για να φέρει μπάρμπι για τα παιδιά όπως είπε Και ο φωτογραφικός φακός κατά σύμπτωση τώρα τον συνέλαβε μπροστά από μια μηχανή εκεί ρουλέτα που περπατούσε και ήταν η φωτογραφική μηχανή απέναντι και τον συνέλογο όπως ο ίδιος είπε πα για ψώνια και ξαφνικά βρίσκεσαι μπλεγμένος χωρίς να το θες και χωρίς να έχει κάνει τίποτα τέλος πάντων βγήκε εκεί ένα σενάριο παίζει, δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια αν πλήρωσε με την κάρτα, αν πλήρωσε με τα μετρητά είπε με την κάρτα, τελικά βγάλανε και μια απόδειξη των μετρητών Δεν έχει υπάρξει απάντηση. Έχει μείνει η διαβεβαίωση. με την κάρτα. Αν υπάρχει, θα την παρακολουθήσουμε. Το θέμα είναι ότι βγαίνει η Καρα Βγαίνουν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει τώρα να υπερασπιστούν ω γνήσιοι αριστεροί τον πάνω, τον καμένο. Δεν το είχαν φανταστεί, αλλά δεν είχαν φανταστεί και άλλα. Τελικά, όμω, με πολύ ωραίο τρόπο είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Το κάνουν και αυτό. Και βγαίνει η Καρα προσπαθώντα να υπερασπιστεί τον καμένο. Και λέει το περίφημο, θα το ακούσουμε τώρα, ότι γιατί να ασχολούμαστε. Δεν είναι ουσιαστικό να ασχολούμαστε με το τι κάνει κάποιος σε 20 λεπτά που έχει ελεύθερο χρόνο στη ζωή του. Είναι, είναι πραγματικά άθλιο κατά τη γνώμη μου, αντί οι πολιτικοί να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα που βάλατε τώρα. Πώς πραγματικά και γιατί θα επανορθώσουμε διαδικασίες απέναντι στους μισθούς, στις συντάξεις, στην ανεργία, να χάνει το χρόνο του ο κύριος ε, Γεωργιάδης, να χάνει το χρόνο του με το πόσα περιουσιακά έχει στοιχεία έχει ο καθένα, με το πού περνάει τα 10, 20, 30 ελεύθερα λεπτά του ο καθένα, με το πώς κόβει την απόδειξή του ο καθένα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν... Έχει μεγάλη σημασία αν θέλουμε να μεταβιβάσουμε το επίπεδο της πολιτικής στο πώς πλήρωσε ο Καμένος ή πώς δεν πλήρωσε ή στο, στο επίπεδο της πραγματικής πολιτικής. Η Καρακόστα θέλει να συζητάμε την πραγματική πολιτική. Δεν είναι θέμα για αυτήν τι κάνει κάποιος τα 20 λεπτά που έχει ελεύθερο χρόνο. Ε, κάθε υπερβολή μπορούν να πούμε ότι μπορεί και κάποιο να σκοτώσει σε 20 λεπτά αλλά δεν θα το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι ελεύθερος χρόνος αφορά τη δική του ζωή, είτε πώ πληρώνει, είτε τίποτα θα συζητάμε τα σοβαρά, πώς κόψαμε μισθού, πώς κόψαμε συντάξεις αυτά όλα τα λένε οι βουλευτές, σκέφτονται από πριν τι επιχείρημα θα πω, πάω στο πάνελ, θα με ρωτήσουν για τον Καμένο και βγάλαν αυτή την απάντηση για να πούνε ως κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πιστικό Κύριο το feng shui και για το feng shui ξέρετε όλοι πάρα πολλά. Δεν μπορεί να γλιτώσει κανεί από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και αστεία που γίνονται. Τι πρέπει να υπάρχει πίσω από την πόρτα, τι πρέπει να γίνει το καπάκι τη λεκάνης την τουαλέτα. Αν είναι ανοιχτό, έχουμε θέματα. Τώρα μάθαμε από τον ψινάκι ότι και τα αεροπλάνα έχουν Φέγκ Σουή. και Ανθρωδέσμο, κύριε οι Κινέζοι υπολογίζουν πάρα πολύ το Φέγκ Σουή. Ζητήσανε το αεροπλάνο να κοιτάει προ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το όνειρό μα έχει γίνει πραγματικότητα. Και ο μόνο που κερδίζει είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα κερδίζει έτσι κι αλλιώ δεν το συζητάμε. Όταν λέει ο Ψινάκη ότι οι Κινέζοι ζήτησαν το αεροπλάνο να κοιτάει προ συγκεκριμένη κατεύθυνση εν πτήση ή γενικώ όταν αράξει κάτω στο, στο λιμάνι τη ξηρά στο αεροδρόμιο, φαντάζομαι όταν αράξει κάτω. Γιατί όταν είναι πάνω, αν κοιτάνε όλοι προ ίδια κατεύθυνση, θα πάνε και όλα στο ίδιο σημείο και δεν έχει νόημα. Καλό το Φεγγσούι, δεν λέω, αλλά και ο προορισμός εκεί σε, αυτό το, σε αυτή την κατάσταση έχει κάποια αξία και όχι μόνο το ταξίδι είναι για το πρώτο αεροσκάφος που ήρθε από την Κίνα και τη σύμπτωση διέκοψε η ΕΡΤ δύο φορές να μας το πει ότι η πρώτη που κατέβηκε από αυτό ήταν η σύζυγος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα Ήρθες, Ήρθες μια νύχτα να πεις πως θα φύγει. Μα χρόνια είχε φύγει χωρίς να το λες Οι νύχτες χλωμένες σε θωριάζουν στον ήλιο και δεν ξημερώνει ποτέ. Ελληνοφρένια, η ίδια σε κοιμάζουν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 Θα έχει γαμίσει Θα γαμίσει και το Άγιο Όρο. <Τι>... Να πηγαίνουμε με φουστάνια κανονικά. <Τι>... Θα πα το Άγιο Όρο και το μαύρο φουστάνι θα είναι πλέον μόδα. Λάχα. Και θα βλέπει και χρώματα άλλα. Σ' αγαπώ πολύ, Ζαβίνο. Κι εγώ. Από στο λαιγιά. Yeah. Κάνω κάτι βρώμικα και πρόσθετα πράγματα που δεν μπορώ να ξεστομίσω. Ωραία, επειδή δεν μπορεί να ξεκινήσει, άσχησε να ξεστομίσω εγώ. Τι θα ξεστομεί, βρομιά, δεν θέλω. Άκουσα ένα διαφημιστικό σε ένα ραδιόφωνο. Βγαίνει καινούργια ταινία του παντελή Βουλιά με θέμα του 200 τη Κασαρειανή. Α. Ah, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει ο Τσίπρα χωριθεί κάτι. Ναι, δεν μα είσαν τα λουλούδια του Τσίτρα. Προφανώ τώρα δεν έχω καταλάβει το κίνητρο. Με κεντρικό πρόσωπο των Απολεύον Σουγαντζη. Καταρχήν, με το που ακούω, το διαφημιστικό λέω, ωραία, θα πάω στο κινηματογράφο και θα ακούσω ντόπισα.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 Το, το αγωνιστέ είναι λίγο μπερδευτικό, ε? Αγωνιστέ και Έλληνε και πατριώτε το δέχομαι. Αγωνιστέ αλλά... και Έλληνε και πατριώτε μαζί είναι λίγο μπερδευτικό. Δηλαδή και τα κασιδιάρικα, έτσι λένε μεταξύ του. Είναι καν... μπενδευτικό. Δεν ξέρει ακριβώ τι λέει. Ε... Ούτε καν αριστερή, δεν είπαν, να υποθέταμε, Συρίζα. Ούτε λαϊκό κίνημα βέβαια να σου πω κάτι. Είναι τόσο καθαρό το θέμα τη Αργειανή, ακόμα το αίμα του μυρίζει εκεί πάνω. Τόσο καθαρό είναι, απλά έχει κάτι βρούμε καλούδια πάνω. Τα Ταλύδια αυτά τα πήγαμε τα πήραμε και τα πετάξαμε, Και ο έχει πάει στο κομπευθεί ο καταλαβαίνει. Ξεκινάω λοιπόν να το. Λέει, υπάρχει και λίγο μυθοπλασία, λέει η σεναριογράφο. Αναγκαστικά. Παντελή που πήρε και το γλέτο, το μανόλι στα γυρίσματα. Αν ήθελε να γυρίσει με μυθοπλασία, α γύριζε στον υπολογόνα τάσου. Ναι, ή το τατουά, ξέρω εγώ, τη μουρμούρα. Εκεί καταπιάνεσαι με του 200 Κυσαριανεί. Πολύ συγκεκριμένο το θέμα. Και για μια δολοφονία Γερμανού διγητή που έγινε στου Μολάου τη Λακονία, πήρανε 200 κομμουνιστέ με ρητή διαταγή. Η διαταγή των Γερμανού είναι πάρτε 200 κομμουνιστέ. Δεν βγήκαν στην πλατεία να πάρουν 200 Έλληνε αγωνιστέ, πήραν 200 Έλληνε αγωνιστέ, κομμουνιστέ. Τώρα, ρε παιδί μου, το κομμουνιστέ όμω δεν πουλάει και πολύ. Να το δεχθούμε λίγο αυτό, έτσι. Δεν λε να είναι εμπορικό μπραντ. Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη λέει: Θέλω να υπάρχουν ιστορικέ μνήμε. Ιστορικέ μνήμε, πώ κύριε Παντελή, που εσύ σαν παιδάκι μπορεί να του άκουσε όλα τη φωνάζανε. Τώρα θα μου πει γιατί καταπιάνονται με αυτά εφόσον δεν τα ξέρουν ή δεν τα δέχονται. Και καλά. εφόσον δεν είναι εμπορικά. Ε, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Αντιθέτω, επειδή ξέρουν πολύ καλά και ξέρουν και τι κάνουν, ε, και για να το ελαφρύνω λίγο γιατί μα ακούνε και 20 χρόνια. είναι σαν να κάνει ταινία τη βιογραφία του Μέση και να λε ότι έπιζε Πού έπαιζε. Έλα κανένα τώρα, αυτά είναι τα σημαντικά. Δεν έχει καθόλου γέλιο το ζήτημα και εγώ περιμένω ακόμα επειδή δεν έχει πέχει ταινία. Θα κάνει 26 Οκτώβριο. Τι να κάνει μα την έχει γυρίσει τώρα πάει. Τι να κάνει; δεν Το πολύ να γράψει από κάνει. κάτω κανικότητλο. Εννούσα κομμιστέ μου ξεφύγκε. Και το μεταξύ δείχνει ότι μια μέρα πριν χώρεβα, λέει, ήταν πολύ συγκινητικό, χώρε μια μέρα πριν πεθάνω. Αυτή που χώρε πριν με ψηλά το κεφάλι, που αγωνίσαι για την Ελλάδα ήταν κομμιστέ και Και γι' βρέθηκαν εκεί. Και ο τίτλο είναι τελευταίο σημείωμα, διότι αυτή λίγο πριν. Είχανε γράψει κάποια και τα πετάγανε στο δρόμο για να τα κάποιοι. Αυτά τα μπορεί να τα διαβάσει ακόμα και τώρα κάποιος. Πριν το Γενάρη του 15, όχι μετά τι δεύτερε εκλογέ που ναι. βάλαμε και μια Είδαμε μερικά πράγματα, και εγώ ίδιο προσωπικά. Πίστευα ότι θα είχαμε να κάνουμε λιγότερο ανάλγημα, λιγότερο Αυτό είναι γεγονό. Και είπα μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα προχωρήσουμε. Μέχρι τώρα, έλεγιο Τσίπρα, είχαμε αυτά πάτες Τώρα είναι η νέα εκδοχή. Ήμασταν άμυαλοι. Άμυαλα παιδιά που κάνουν τρέλε ή και τα κουτάβια μέχρι να στρώσουν τρώνε κανένα σαλόνι. Αλλά μετά όμω όλοι στρώνουνε, γίνονται. καλή, έτσι ακριβώ την πάθαμε, την πατήσαμε και με αυτή την κυβέρνηση. Ήταν άμυαλοι, αλλά βάλανε μυαλό. Δεν περίμεναν ότι αυτή η Ευρώπη θα είναι αυτή η Ευρώπη που είναι. Πραγματικά. Στην ταμπέλα τη το έχει. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πιο σκληρό έχει φτιαχτεί ποτέ. Ένα αδίστακτο. Οικονομικό μηχανισμός καταπατά εξεζουμίζει λαούς για να πλουτίζουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Ε, αυτό λοιπόν δεν το είχαν δει, ενώ όλοι τους το λέγανε, δεν το είχαν δει γιατί ήταν καλοπροαίρετη και κυρίως άμυαλη σύμφωνα με το μυαλό του Μπαλάφα και σύμφωνα με την Καρακόστα. ο Ντάισεμνουμ τώρα κατάλαβε. Τώρα πρέπει να καταλάβουν όλοι και όλες... Ότι αυτή η κυβέρνηση προχωρά και θα μείνει μέχρι το 2019. Όπως ο, λέει ο Ντάισεμπλουμ. ο Ντάισεμπλουμ, κατάλαβε έστω και τώρα ναι? ότι αυτή η κυβέρνηση προχωρά και θα προχωρήσει πράγματι μέχρι το 2019. Άμα το κατάλαβε και ο Ντάισεμπλουμ και αυτό άμυαλο, άλλα περίμενε. Τελικά το κατάλαβε, ήρθε και στήριξε κιόλα. Είναι ωραίο ο Ντάισεμπλουμ να λέει ότι δεν χρειάζονται εκλογέ στην Ελλάδα. Σε άλλη περίπτωση, αν έλεγε κάτι διαφορετικό, θα λέγαμε ότι είναι μια παρέμβαση των ξένων. Στα εσωτερικά τη χώρα, τώρα όμω που διευκολύνει αυτή την κυβέρνηση και ακούστηκε έτσι πολύ όμορφα στα αυτιά τη, δεν είναι παρέμβαση, είναι φωνή λογική. Έχει καταλάβει και ο Ντάισεμπλουμ ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, άρα είναι και αυτό σύμμαχο. Έχουμε καλού συμμάχου. Στο λαό δεν έχουμε συμμάχου. Ο λαό αναστενάζει από αυτή την κυβέρνηση. Όμω έχει καλά λόγια να ακούει από τον Ντάισεμπλουμ, το Σόιμπλεμ και τα άλλα παιδιά. Κάπου εδώ με αυτά τα αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο μαγαζί Μπορώ να ρίξω το φαρμάκι μου. Το κάνεις ξανά όμως και έκανες ξανά να κλαίει το κοριτσάκι σου. Το ρίξες και πάλι αφώνσες το φαρμάκι σου. Το κοριτσάκι πες να μπαντήσεις το πόλ. Πάμε το πόλ, αγαπη μου, μπάντσετε.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 Έχει να πει γι' αυτό. Οι ψηφοφόροι φτιάχνονται με συναφέ. Εντάξει, εντάξει, άντε, άντε. Yeah. καλό τάξη μπείτε εύκολα. Γεια. Περά να έγινε το βάζω, όχι την παίζει. Τι παίζει πάλι. Καλά εντάξει, γιανούει το παθανοικό, εντάξει, κρίμα είναι για, τι τι αλαφούζο... για την εβδομάδα. είναι για ομάδα, τόσε εταιρείε κλείνουν, το εταιρείε διαλύονται για τον παναθμιακό θα κλάψουμε. Αι παράτα μα. Μια εταιρεία που κλείνει που δεν άδειε την κρίση, χρωστάει ένα κασμό λεφτά και να βάγισε. Αυτό ε, συμβαίνει ε, σε πολλέ εταιρείε. Θα κλάψουμε τον πανθαναικό ή τον νέα. Ολυμπιακό, ή την ΑΕΚΟ, ποιο ήταν. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ποιο είναι του παραθυνού αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι, ο ίδιο φίτη του παθενταή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται μεταβάζει που ανήκει στον αφούζω. Ο Αλαφούζο, Περνάει λίγο στον τούχο ότι θα πάει ο Βαθναϊκό τοπικό και θα σβηστούν τα χρέη. Δεν θα σβηστούν, θα σβηστούν... τα χρέη, αγάπη μου. Μέσα... Έχει αλλάξει ο νόμο. Για να σβηστούν τα χρέη θα πρέπει να αλλάξει όνομα. Εγώ χαίρηκα για τον κάθε ποδοσφαιριστή και για τον κάθε ε... από αυτού του εκατομμύρια που έχουν χάσει τα λεφτά του. Αλλά μέσα αυτού του ανθρώπου είναι οι καθαρίστριε, είναι οι προπονητέ των ακαδημιών, είναι άνθρωποι που εργάζονται που αύριο Οι τράπεζε και τα χωράκια των δυστακτικών δεν θα έχουν απλώ τώρα το παιδιό του. Και αυτό το κάνει ο, ο Αλαφούζο, που από ό,τι κάνει και στο Σκάι δύο φορέ. Που τον έχει χρεοκοπήσει μέσα σε όλη την κοινωνία και μετά ξανακιάνοιξε. Δεν ξέρω εσύ που τα ξέρει καλύτερα να κάτι τέτοιο. Δεν είναι fair να πω τώρα που λείπουμε. Ναι, επειδή επειδή εγώ ξέρω κάτι τέτοιο ότι έχει κάνει ο Αλαφούζο. Το πρόβλημα μου δεν το παντακώ σε κανένα παντακώ σε καμία ομάδα. Το πρόβλημα μου είναι όλοι αυτοί οι παράγοντε. Γιατί η ΑΕΚ όταν χρέωσε με 300 εκατομμύρια τον κόσμο, ο σωστό ο παντό τη Να μην με ευχαριστούν τα χριστίνα, να πάνε να πάρουν την περιουσία του Δέμι, την περιουσία του Χανελόπουλου, την περιουσία του Αγαμίδη και την περιουσία του Ψωμιάδη. Αυτή που χρεώνουν τι ομάδε. Λέμε για τι ομάδε και σκατά κάνουμε, δεν πρέπει να πιστώνουμε καμία ΑΕ, κανέναν πανδαικό, κανένα νέο πανιόνιο. Αλλά εδώ ρε φίλε, έχουμε σώσει τι κολοτράπεζε που μα πούνε και τα σπίτια. Δηλαδή α το κοιτάμε και λίγο έτσι. Καλύτερα να επαναστατήσουμε εναντίον των τραπεζών παρά των ομάδων. Ποιο, πιο σημαντικό είναι αυτό. Έχω από τον Ιούλιο ένα όμορφο έξονο και παιχνικέρκο σκυλάκι. Α, ah, εγώ νόμιζα ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. <Κι> ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα <Κι> Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσσο Κάποιο το εκατέλησε και περιφερώντα στον δρόμο για ένα μήνα. Όλο αυτό το κύριο με ακολουθούσε όπου πήγαινα και κατά κάποιο τρόπο εκείνο διάλεξη να το πάρω κοντά μου. Είδα στον ύπνο μου ότι εμφανίστηκε κάποιο και μου είπε. Είμαι ο παλιό ιδιοκτήτη στι μπέλε και θα την πάρω πίσω. Μπορεί πάτε καλά όλε. Έχετε ξεφύγει. Σε ποιο ήταν. Ποιο. Το κοιτάζω καλά καλά και του λέω. Εσύ μοιάζει με τον ευλύτισακαλώ του. Από παντά, ή μου ευκλίδισακαλώ του και σπάρω και του κίλου. Πώ τερμινεύει το, το όνειρο. Να μην γυμάζε και να μην τρω βαριά ή να μην τρω βαριέ. Να προσέχει τι τρό vacen valle ho che como tambi y la trompa sin vasola rumba la rumba la rumba bum bum y la trompa sin vasola rumba la rumba la rumba bum bum buena pasi sole dio ay carmen ay carmen ay buena pasi sole dio ay Carmela ay carmena pero igual que combatimos rumba la rumba bum bum Pero igual que combatimos rumba la rumba la rumba bam bam resistir ai carmelai carmelai prometemo resistir ai carmelai carmelai